Στοιχεί 13-18 Ο Θεό είναι η πηγή των τελείων δωρημάτων. 13. Εκτό όμω των πειρασμών για τον οποίο ο Θεό μα καταρτίζει, υπάρχουν και πειρασμοί που γεννώνται από τα μαρτωλά πάθη μα. Κανένα άνθρωπο που πειράζεται προς αμαρτίαν α μην λέγει ότι ο Θεό είναι η αιτία του να πειράζομαι και να σπρώχνομαι στην αμαρτία. Τέτοια βλασφημία να μην την βάλει ποτέ με το νου του κανεί. Διότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να πειραστεί ποτέ από κάτι κακόν και πονηρών και συνεπώς είναι απολύτω αδύνατον Αυτός να προκαλέσει πειρασμό αμαρτίας εις κανένα. 14. Έκατος δε ρεθίζεται και σπρώχνεται στην αμαρτία αμαρτίαν από την ειδική του κακήν επιθυμία που τον παρασύρει και με το δόλμα τη ιδονής τραβά. 15. Έπειτα η επιθυμία του αυτή, Αφού όσο άλλη πονηρά υγιεινή συλλάβει δια τη παρανόμου ενό με την θέληση του ανθρώπου που συγκατατίθεται ει αυτήν, γεννά ομαρτολά πράξη, ιδέα Μαρτία όταν καταστεί πλήρη και κυριεύσει την ψυχή, γεννά των θάνατον. 16. Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί, με την ιδέα ότι από τον Θεό δίνεται να προέλθει κακόν τι. Από τον Θεό μόνο το αγαθό προέρχεται. 17. Κάθε τι αγαθών που δίδεται στους ανθρώπους και κάθε δώρο τέλειον είναι εκ του ουρανού και καταβαίνει από τον Θεόν, που είναι ο δημιουργός των ουρανίων φωτεινών σωμάτων και η και μοναδική πηγή κάθε φωτισμού, φυσικού ή ηθικού. Πλησίον αυτού δεν υπάρχει αλίουσης και μεταβολή σαν αυτάς που γίνονται στην σελήνη ή από την διαδοχή της νυχτό και της ημέρας. Αλλούτε και σκιά μία προς εκείνη, η οποία ρίπτεται από την στροφή και μετακίνηση των ουρανίων αστέρων και σωμάτων. 18. Ο Θεός είναι όλος φως και εξηδίας του αγαθής θελήσεως μας εγένεσε πνευματικός δια του Ευαγγελίου, που είναι λόγος της αληθίας, διανέει μεθασαν κάποιο μέρος από τα δημιουργήματά του εκλεκτών και αφιερωμένων στον Θεόν.